τέτοιες εντεχώμενες αναφορές του ποσοτού ή της αφεροπίνισης είναι ευλύτες ελάτη των άλλων κομματών. Ε, πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι η της αφεροπινισης ειναι σε βιίου είναι ένα πολιτικό μορφωμα το οποίο ε, είναι μέν αντισυμβατικό mm -hmm. και ως προς την ιδεολογία και ως προς τη συμπεριφορά του, mm -hmm. αλλά είναι καθαρά συμβατικό, δηλαδή καθεστοτικό όπως και όλα τα άλλα. Uh -huh. Δεν προτείνει ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα, απλώς σε ορισμένες περιοχές τις οποίες μπορεί να θεωρεί ότι αποτελούν προνομιακό χώρο δικό του και που ε, εκτιμά ότι η απήχηση στο δικό του εκλογικό σώμα είναι δυνατή ε, αναφέρεται ειδικότερα όπως είναι το μετανασταυτικό και διάφορα τέτοια πράγματα ε, αυτό είναι το ένα σκέλος το δεύτερο είναι ότι η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί για τον, τον κόσμο ένα φαινόμενο που ένα κόμμα α πούμε που στην πραγματικότητα αγκαλιάζεται για να αποτελέσει πρόταση διακυβέρνησης mm -hmm. ε, αποτελεί περισσότερο ε, μια αντίληψη έρχεται να εκφράσει μια αντίληψη τιμωρίας των ενόχων του πολιτικού συστήματος για την ε, κρίση ή αν θέλετε για την καταστροφή που επήλθε στη χώρα. Mm -hmm. Γι' αυτό και αναφέρεται στα σκάνδαλα, στις διαπλοκές ε, στην πραγματικότητα εάν παρακολουθήσετε την πορεία της εξέλιξης της χρυσή Αυγής ε, θα διαπιστώσετε ότι έρχεται να αποτελέσει αντικείμενο προσοχής για την ε, κοινωνία, για ένα μέρος της κοινωνίας από τη στιγμή που αισθάνεται αυτό το μέρος της κοινωνίας ε, ότι είναι σε πλήρη αδυναμία. Με τίλθε δηλαδή όλα τα μέσα προηγουμένως mm -hmm. για να... Ε, αποτελέσει για να επηρεάσει, να διαμαρτυρηθεί και να επηρεάσει τα πράγματα. Θυμηθείτε την ιωνή Εξέγερση του 2008, ναι. του Δεκεμβρίου και τη συνέχεια. Τότε η Χρυσή Αυγή μέχρι τότε λάβαινε περί τα 0% ε, ε, έτσι, ούτε 1%. Ναι, φυσικά. Ναι. Ήταν έτσι ναι. Στην πραγματικότητα αρχίζει να ανεβαίνει όταν υπογράφεται τον Φεβρουάριο του 12, αν θυμάμαι καλά ή νωρίτερα, δεν θυμάμαι τώρα τις σημερομηνίες, yeah. ε, όταν, εν περιπτώσει, υπογράφεται το μνημόνιο και αρχίζουν να εφαρμόζονται τα πρώτα μέτρα. Ε, δεν ήταν το μνημόνιο αυτό, καθεαυτό όμως, ε, που έφερε την Χρυσή Αυγή στην επιφάνεια, mm -hmm. όσο το γεγονός ότι ε, στα μάτια της κοινωνίας αυτοί που κυβερνούσαν... Yeah και σύσσωμο το κομματικό σύστημα δεν είχε καθόλου στο νου του να κάνουν το παραμικρό για να βγει η Ελλάδα από την κρίση δηλαδή να άρουν τα αίτια της καταστροφής που επήλθε διότι ε, αν προσέξατε ε, αυτό το οποίο συνέχιζε και συνεχίζει να υπάρχει είναι η διαρκής διαφθορά η μη λειτουργία τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, η μη αποτελεσματικότητα των πολιτικών παρεμβάσεων τη κοινωνία Αυτό και συμβαίνει βε... και παρότι έχουν διακήρυξει τα κόμματα ότι είναι υπέρ τη καταπολέμηση τη διαφθορά. Ναι, συνεχίζουμε ε, να έχουμε. Είναι προφανέ ότι πολλά λένε, αλλά καθόλου ή τίποτε δεν κάνουν. Διότι το κεντρικό ζήτημα τη διαφθορά ε, ανάγεται στο πολιτικό σύστημα. Mm -hmm. Όλη αυτή την περίοδο. Ψηφίζονταν νόμοι που απειλασαν τα κόμματα και τους ηγέτε τους από ευθύνες ή τους τραπεζίτες που τους χορηγούσαν ε, ανυπόστα... ε, μη θεμελιωμένα σε εγγυήσεις δάνεια, άρα του αέρα. Ε, συνέχεια καθαγίαζαν όλα τα σκάνδαλα στη Βουλή και βεβαίως ποτέ δεν άλλαξαν ή δεν κατήργησαν πολύ περισσότερο τους νόμους περί μη των υπουργών και των πολιτικών. Συνέχισαν δε την ίδια πολιτική συγκάλυψης. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην πολιτική επιστήμη ε, ορίζεται ως ε, η αντίδραση του έχοντος του υφισταμένου τις συνέπειες μιας yeah. πολιτικής από εκείνους που έχουν ήδη στοχοποιηθεί, αλλά που συνεχίζουν την ίδια πολιτική και απλώς ενδιαφέρονται για να αντλήσουν την νομιμοποίηση της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν οδήγησε, ε, αφού έκαναν όλα τα άλλα, ξέρετε, την εποχή των αγανακτισμένων, της διαδηλώσει της μεγάλες, τις βίες, ενέργειες, τον εγκλεισμό των πολιτικών σε κατοίκον περιορισμό ουσιαστικά, με τις επιθετικές τους Πράξεις οι πολίτες που έκαναν όπου τους σύμβρισκαν έγιναν πάρα πολλά και η επόμενη κίνηση ήταν να στραφεί ένα μέρος προς οι οποίοι εμφανίζονταν καπηλευόμενοι ακριβώς αυτό το γεγονός, ως ε, η τιμωρή των ασελγών επί της κοινωνίας. Ε, επομένως, γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, για να πω ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα αυθεντικό παράγωγο του κομματικού συστήματος, δηλαδή του εκφυλισμού ενός κομματικού συστήματος, το οποίο έρχεται να μεταβληθεί το ίδιο, αντί για διαχειριστής του συστήματος, σε επικαρποτήτου, του. Mm -hmm. Δηλαδή έχουν μεταβάλει σε δικό τους φέουδο, αυτόν και των συγκατανευσυφάγων, τον Πέριξ που χρησιμοποιούν το κράτος ως Πριτανίος ίδησης, για να αναλάβουν ακριβώς ε, την νομή του κράτους, αντί για τη διαχείρισή του ε, προς το συμφέρον ε, ευρύτερων ομάδων και εν πάση περιπτώσει της κοινωνίας. Α, αυτό είναι λοιπόν το κεντρικό πρόβλημα που, στο οποίο πρέπει να απαντήσει κανείς όταν ε, έρχεται να εξετάσει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμη. Ναι. Ε, θα θυμάστε παλαιότερα τον φιλόπουλο. Ναι. Ο κόσμος έλεγε για ένα μεγάλο διάστημα όταν ο Τριανταφυλλόπουλος είχε μία εκπομπή που Η ζούκλα, ναι, ναι, καλός ή κακός μαγνητοφωνούσε ή μαγνητοσκοπούσε πολιτικούς και άλλους και παρουσίαζε σκάνδαλα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγαν οι πολίτες όταν πήγαιναν σε μία υπηρεσία να εξυπηρετηθούν και δεν μπορούσαν. Ε, θα με θα πάμε. Κελάδο. ακριβώς. Ε, Τι έκαναν για να ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι πολιτικοί το πρόβλημα, διορθώθηκαν. Προφανώς όχι. Ε. Φούντοσε η λαϊλασία της χώρας. Ε, έκαναν κάτι άλλο. Ψήφισαν το νόμο για την ενοχοποίηση της μαρτυρίας. Παραδείγματος χάρη μια ευνομούμενη πολιτεία τι θα έκανε θα ενοχοποιούσε, θα τιμωρούσε την παραπλανητική βιντεοσκόπηση ή την ψευδή βιντεοσκόπηση αλλά όχι όμως τη βιντεοσκόπηση η οποία θα περιείχε στοιχεία σκανδάλου, στοιχεία δηλαδή αξιοπίνου πράξεως. Yeah. Εδώ λοιπόν ποινικοποίησαν τη μαρτυρία Είτε είναι αληθινή είτε όχι. Ναι, είναι. τι μάλλον ότι σκόψα αυτή Αυτό ακριβώς. Και σου λένε μετά, σημήτης, όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα, να τα καταθέσει. Μα για να έχει στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα μέσα τα οποία θα σου επιτρέψουν να αποκτήσεις τα στοιχεία. Δεν θα στα δώσει ο ίδιος, δεν θα έρθει να σου πει «Έλα να σου δώσω τα στοιχεία του σκανδάλου που δημιούργησα». Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αντίστοιχες, αντίστοιχα μέσα για να μπορέσεις όταν είναι στον κλειστό χώρο της εξουσίας μέσα σε ένα γραφείο, σε ένα δωμάτιο, να κάνεις, να αντλήσεις τις πληροφορίες που θέλεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πολιτική τάξη της χώρας και αυτό είναι διακομματικό, αντί να πράξει το καθήκον της και να πει Μας πήραν είδηση, σταματάμε Ευχαριστώ, και, και υποβάλλουμε την πολιτική τάξη τους αυτούς μας στην, στην ε, δικαιοσύνη κάμανε το αντίθετο. Υπέβαλαν στη δικαιοσύνη τη μαρτυρία ποινικοποιώντα την επομένως καθιστώντας την αναξιόπιστη και βεβαίως απειλώντας αυτόν ο οποίος θα τους αποκάλυπτε. <Τι> το ίδιο κάνουν τώρα με τη Χρυσή Αυγή. Αντί να πουν ότι μας πήραν πάλι είδηση, καταστρέφουμε τη χώρα, τη φτάσαμε στην άκρη και επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτό το ποσοστό που ψηφίζει η δεν είναι να όλοι προφανώς. Ε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, θέλω να καταλήξω κάπου που έχει πολύ πιο ενδιαφέρον, ναι. θα το πούμε αυτό μετά. Ναι. Ε, ίσως μακριγορό, αλλά είναι για την κατανόησή σα αφού θα γράψετε άρθρο. Αντί λοιπόν να κάνουν το αυτονόητο, να διορθώσουν εαυτούς, να υπερβούν τον εαυτό τους, ποινικοποιούν πάλι ποιους, αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται. Δεν έχει σημασία τα κίνητρά τους, δεν έχει σημασία ότι είναι ένα είδος αντισυμβατικών κακοποιών που μοιάζουν με τους άλλους αλλά εμφανίζονται τιμωρεί που να μπουν μέσα στο σύστημα και αυτοί. Σημασία έχει ότι αυτοί στα μάτια της κοινωνίας εμφανίζονται ως τιμωροί. Σου λέει αυτό που εγώ δεν μπορώ να κάνω έρχεται και μου λέει ο Χρυσαβίτης ότι θα το κάνει. Ναι γιατί υπήρχε, ειδικά τότε που πρωτοπήκανε στη Βουλή, υπήρχε δικαιολογία πολλών που τους ψηφίζουν να πάνε να πλακώσουν στο ξύλο του Βουλή. Μα, μα βεβαίω. Και ακουστεί πάρα, πάρα πολλούς αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτό, λοιπόν ε, βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισαν τον Τριανταφυλόπουλο. Δηλαδή ποινικοποιούν την πολιτική πράξη mm -hmm. αυτών οι οποίοι λειτουργούν ως οι δηλαδή των χρυσαυγητών, και όχι το αντίθετο, δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Μέχρι σήμερα, είτε πρόκειται για Πασόπ και Νέα Δημοκρατία, είτε για τον ΣΥΡΙΖΑ στην επτάμενη διακυβέρνηση, δεν πήραν το παραμικρό μέτρο για να υποβάλουν την πολιτική τους πράξη στη δικαιοσύνη. Και εκείνοι οι οποίοι διέπραξαν ιδιωτικά αδικήματα και έφτασε η δικογραφία στη Βουλή, δεν επέτρεψαν να προσέχουν στη δικαιοσύνη. Ακόμα και αυτό mm -hmm. η περίφημη ασυλία. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι έχοντας ποινικοποιηθεί οι χρυσαυγίτες και βεβαίως να προσθέσω μην έχοντας αρχηγό που να είναι ηγέτης ναι. κατορθώνει να είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές. Ουσιαστικά αν υπάρχει συνεργασία. Υποθετικά θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, αυτό όμως δηλώνει ότι είναι υποπροϊόν του πολιτικού συστήματος και όχι αποτέλεσμα μιας ιδεολογικής μετάλλαξης της κοινωνίας ή ενό ποστοστού της. Αναλογιστείτε ότι εάν η Χρυσή Αυγή είχε έναν ηγέτη του τύπου της Μαρίν ναι. Λεπέν ή έναν ηγέτη αν θέλετε στα μέτρα των Ελλήνων ηγετών mm -hmm. σήμερα θα κυβερνούσε τη χώρα εννοείται ότι να μην ήταν τόσο γραφικό όσο ο μα ακριβώς ναι. εάν είχαν αντιληφθεί δηλαδή ποιο είναι όσο το διακύβευμα ναι. μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η εκτείναξη δεν θα ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλετε τώρα που και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτέθηκε με την πολιτική του, η εκτίναξη θα αφορούσε την Χρυσή Αυγή. Θα ερχόταν πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και αυτό το λέω διότι έχω παρακολουθήσει όλη αυτή την πορεία. Πρώτα-πρώτα ε, θα ήταν περισσότερο έξυπνοι ώστε να διαχειριστούν την τιμωρητική λογική χωρίς να εκτεθούν ώστε να μπορέσουν οι άλλοι να τους στείλουν στη δικαιοσύνη. Και δεύτερον, θα είχαν αρθρώσει έναν πολιτικό λόγο εναλλακτικής πολιτικής που θα τους έφερνε στην εξουσία. Ε, δεν θέλει πολλά η ελληνική χώρα για να αλλάξει πορεία και να, και, και να μην εναλλάσσονται τα μνημόνια ε, αντί για πολιτικές. Διότι αυτό που συμβαίνει, είναι ότι το μόνο που δεν θέλουν και είναι απολύτω σύμφωνες όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι να αλλάξουν το πολιτικό σύστημα, να αλλάξουν το κράτος, να αλλάξουν την ομοθεσία που οικοδομεί διαχειρόστων την, την ε, διαπλοκή και τη διαφθορά και επομένως και την αδυναμία να έρθουν επενδύσεις, να κινηθεί παραγωγικά ο κρατικός και ο ιδιωτικός μηχανισμός για να φύγουμε από τα μνημόνια. Όποια πολιτική δύναμη και να έρθει, εφόσον συμπεριφέρεται έτσι, ε, αυτό θα κάνει. Θα προσέξατε και δεν είναι ο κόσμος αφελής ότι ε, στις δύο πολιτικές ε, συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στην τηλεόραση, ναι. μία με όλους τους αρχηγούς... Ναι, το debate. Θα το ρωτούσα και εγώ. Αυτό... Πρώτα-πρώτα είναι αντισυνταγματικό, έτσι, είναι καταφανός, όπως είναι και όλη η διαχείριση της Αυγής, αλλά ας μην σταθούμε εκεί. Να. Ε, ολόκληρη η συζήτηση αναλώθηκε στον κατηγορίο ένας τον άλλον. Δεν μίλησε κανείς, ούτε οι δύο μονομάχοι, ε. Τσίπρας και Μεϊμαράκης, δεν μίλησε κανείς για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Τι θα κάνουν κρύβουν δε κάτω από το τραπέζι αυτό που θα έρθει ως θύελα στη συνέχεια γιατί μετέφεραν όλα τα βάρη τα οποία θα έρθουν από το συνταξιοδοτικό, τα αυτούς φόρους και λοιπά για μετά τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι το παράγωγο Χρυσή Αυγή δεν είναι κάτι που εκολάφθηκε στην κοινωνία, είναι το ακριβές παράγωγο μιας πολιτικής τάξης η οποία ζει στον 19ο αιώνα εννοεί να διαχειρίζεται το κράτος ως ιδιοκτησία και όχι να κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει για να βγει από τα μνημόνια ό,τι έκαναν και οι άλλες χώρες. Ναι. Δεν χρειάζεται ναι. πολλά. Έχουμε και άλλο παράδειγμα αν είχαμε ακολουθήσει, ναι. Καταλάβατε. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα και το κεντρικό αυτό πρόβλημα εκολάπτει ακριβώς το αυγό του θυριού, όπως λέγεται. Ε, επίσης, ε, όχι μόνο στο debate, αλλά όλα αυτά τα χρόνια η ρητορική των κομμάτων είναι να λένε ότι θα είμαστε ε, ενωμένοι για να χτυπήσουμε την απειλή που λέγεται Χρυσή Αυγή. Ουσιαστικά δεν έχω ακούσει κάποιο κόμμα να λέει ποια ήταν τα αίτια που ανέβηκε Χρυσή Αυγή. Πώς θα χτυπήσουν αυτά τα αίτια, πώς θα καλυτερεύσουν τα πράγματα, συμφωνείτε. Μα και αυτοί οι οποίοι βεβαίως, αλλά και αυτοί οι οποίοι μιλούσαν υπέρ του μνημονίου και αυτοί που μιλούσαν εναντίον του μνημονίου, πάλι ε, δεν άγγιζαν το κεντρικό πρόβλημα που είναι το πολιτικό σύστημα, το κράτο και η νομοθεσία. Δηλαδή τα αίτια που οδηγούν mm -hmm. στην καταστροφή της χώρας. Δηλαδή η διαφθορά, η πολυνομία, αυτό είναι. Προσέξτε, είπα, όταν λέμε πολιτικό σύστημα, υπάρχουν δύο πράγματα το ένα είναι τι πολιτικές ακολουθεί το δεύτερο είναι εάν δεν ακολουθήσει τις σωστές πολιτικές που να εναρμονίζεται με την κοινωνία Λε. την κοινωνική συλλογικότητα τι θα συμβεί λοιπόν σε αυτά τα δύο θέματα ε, υπάρχει από το σύνταγμα και τους νόμους μια πλήρης ένα πλήρες κλειστό κύκλωμα το οποίο τι λέει ότι προστατεύεται η πολιτική τάξη της χώρας σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και ο Αλκαπώνε εάν είχε προσπληθεί να νομοθετήσει για να μην συλλαμβάνεται για κανένα αδίκημα που θα διέπρατε τέτοιο περίτεχνο νομικό περικάλήμα δεν θα μπορούσε να έχει εφεύρει. Uh -huh. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, αν θέλετε να σας το εξηγήσω και περισσότερο. Uh -huh. οι, οι, οι, οι δύο που οδηγούν μια πολιτική τάξη να πολιτεύεται προς το συμφέρον της χώρας, της κοινωνίας, δεν υπάρχουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δημόσια διοίκηση. Ακούτε να λένε ότι θα κάνουν αξιολόγηση του πολιτικού προσωπικού. Ναι. Αυτό είναι υπεκφυγή μίζωνο σημασία, Την πιστέψανε όλοι. Ε, τι σημαίνει αξιολόγηση. Να δούμε αν είναι καλή υπάλληλοι και αν είναι ευγενική κλπ. Ε, λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι έχει γίνει έρευνα και έχει δείξει ότι ε, το επίπεδο γνώσεων που προκύπτει από το πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ των Ελλήνων υπαλλήλων είναι ανώτερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι ανώτερο ίσως από ολόκληρη την Ευρώπη. Τι λείπει η θεσμική βάση που θα οδηγεί ή θα αναγκάζει τον υπάλληλο να εξυπηρετήσει τον πολίτη, ναι. να μην κοιτάει να φτιάξει θύλακες διαφθοράς ή να ταλαιπωρήσει τον πολίτη, εάν ένας υπάλληλος σήμερα, σήμερα μιλάμε στις 15 Σεπτεμβρίου, ναι. ε, δεν κάνει τη δουλειά του και του υποβάλλει μήνυση ή κλέψει την υπηρεσία σας διαβεβαιώ ότι θα περάσει όλη του τη θητεία στο δημόσιο θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει ακόμα προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Δεν θα έχει απολυθεί. Ναι, οι υπάλληλοι οι οι πρώην Πριτάνις που με διαδέχθηκαν στο Πάντιο ναι. τους επίγα και ακολούθησαν και ορισμένοι άλλοι στη δικαιοσύνη. Ναι. Έχουν τιμωρηθεί πελεσίδικα και σε δεύτερο βαθμό, εξακολουθούν να παίρνουν το μισθό τους. Αντιλαμβάνεστε γιατί, γιατί δεν συνεδριάζει μία επιτροπή να αποφασίσει ότι απολύονται. Μπορείτε να διανοηθείτε γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δηλαδή δεν αλλάζουν τα πράγματα στη δημόσια διοίκηση. Το ακούσατε προχθές. Ναι. Του ξέφυγε κάποιου και είπε για τεμπέλιδες υπαλλήλους ναι, ναι, ναι. και σήκωσε τον κόσμο ο άλλος. Μα προσέξτε, να έρθουμε σε αυτό που μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι κάνει τη διαφο διαφορά. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έλεγε δεν ήμουν ποτέ στην εξουσία. Ήταν στην εξουσία. Εκεί που ήταν στην εξουσία τα έκανε χειρότερα από ό,τι τα έκανε η δεξιά, το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι άλλοι. Το πανεπιστήμια και παντού. Αλλά ήρθε στην εξουσία. Ναι, είχε την ευκαιρία. Ποιου έβαλε υπουργού αντί να φτιάξει ένα επιτελείο πω, για να υπερβεί το, το 3% ναι, στην οικογένειά του. Αντί λοιπόν να υπερβεί το 3% και αυτού που χυμάζονταν εκεί μέσα στο σκοτάδι και ζούσανε δαπάνες του κράτους ε, Πήρε αυτούς και τους έκανε υπουργούς. Μπαλτάδες, ε, ε, τασίες, σίες, ε, ε, βούτσιδες. Ε, ποιον να απαριθμίσω, όποιον και να σας απαριθμίσω, θα αντιληφθείτε ότι ο άνθρωπος αυτός, μάλλον όλοι αυτοί, είναι ένα μέρος, ένα κεφάλαιο του συνολικού χαρακτήρα του ηγέτης. Διότι πού πήγε στη διάρκεια, δεν συνεδρίασε ποτέ για να ελέγξει ή να δώσει κατευθύνσεις στους υπουργούς του, να πει αυτό θέλω ή εκείνο. Πού πήγε, πήγε και έκανε επίσκεψη σε τρία υπουργεία. Του Μπαλτά, με τα γνωστά αποτελέσματα στην παιδεία, αυτό και μας το λένε ότι είναι αριστερό, στην Τασία και στο Μπανούσι που έκλεισε αντί να φτιάξει, να βελτιώσει, τα κέντρα φιλοξενίας, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το τεράστιο μεταναστευτικό πρόβλημα που υπήρχε και υπάρχει. Ε, τώρα θα φτιάξουμε άλλου τύπου, ας πούμε. Ο άλλος Υπουργός Δικαιοσύνης, ε, αντί να μεταρρυθμίσει τις φυλακές, που κατά δήλωση άλλου Υπουργού δεν ελέγχονται από το κράτος και είναι πασίγνωστο, απολύει τους βαρυπινίτες και τους ξαναστέλνει στην κοινωνία. Έχω επανειλημμένα τηλεφωνήσει σε αρμόδια γραφεία από την αστυνομία μέχρι το Δήμο και μέχρι την, το αρμόδιο Υπουργείο ότι στη γωνία μεταξύ Ακαδημίας και Πανεπιστημίου του Ιστορικού κτιρίου ναι. γίνεται διακίνηση ναρκωτικών καθημερινά. Έβαλα και άλλους. Τι δήλωσε ο Υπουργός και μετά ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι τους αφήνουμε για να κάνουν χρήση γιατί πού θα πάνε. Αυτό και τους εμπόρους ναρκωτικών. Ναι. Και αυτό θεωρείται δημόσια πολιτική. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι οι άνθρωποι όταν έρχεται η στιγμή να λύσουν ένα πρόβλημα, εάν αποκτήσει χαρακτήρα δημοσιότητας, αυτό που κάνουν, ψήσω με η πολιτική τάξη αλλά απεδείχθη ότι και η αριστερά αυτό κάνει, αυτό που κάνουν είναι να ψηφίσουν ένα καινούριο νόμο. Όχι να βάλουν τη δημόσια διοίκηση να δουλέψει, όχι να λύσουν το πρόβλημα εκεί που γεννιέται, σου λέει το πιο εύκολο είναι να ψηφίσουμε ένα νέο νόμο. Ναι, δυσκάει, πολυνομία, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Μα η πολυνομία είναι, το, είναι. Άλοθη, είναι το άλοθη της ιδιοποίησης του κράτους. Ναι. Όταν τους λες, μα εφαρμόστε τον νόμο, η απάντηση ποια είναι. Για φανταστείτε, είναι αυταρχικό να επιβάλλεις στον άλλον να λειτουργήσει μέσα στο νόμο. Αν... Έχετε ένα λεπτό να σα πω ένα παράδειγμα. Εγώ μένω στην πλευρά του ηλικαβιτού που βλέπει στους στρέφει mm -hmm. Λοιπόν, στους τρέφη για 2-3 χρόνια, δεν ξέρω τι γινόταν πριν, ε, κάποιοι αναρχικοί είχαν στήσει ε, ολόκληρη υπόθεση και ξεκινούσαν με μουσική mm -hmm. από τις 12 η ώρα τη νύχτα, το Σάββατο και την Κυριακή και φτάνανε στις 8-9 το πρωί δεν μπορούσε ολόκληρη η περιοχή να κοιμηθεί ε, απευθύνθηκα κι εγώ κι άλλοι στην αστυνομία μας κορόιδευαν απευθύνθηκαμε αλλού ξέρετε τι λέγανε οι άλλοι εδώ πέρα λέει να πάμε στη Χρυσή Αυγή να, για να πάει η Χρυσή Αυγή να στείλει μπράβους να τους πάσουν στο ξύλο να, να φύγουν αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ό,τι γινόταν ή λεγόταν ότι γίνεται με τις γιαγιάδες που θέλανε να πάνε στα ATM να, μετά, ναι. έτσι και πηγαίναν συνοδεία ή θέλανε να διάσουν τα σπίτια τους από τους διαφόρους και έπρεπε να απευθυνθούν στη Χρισή Αυγή. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Ναι, ουσιαστικά είναι όπως θα λέγαμε η θελανε να διασουν τα σπιτια τους απο τους διαφορους και επρεπε να απευθυνθουν στη χριση αυγη υπαρχει ενα τεραστιο κενο ναι ουσιαστικα ειναι οπως τα λεγαμε η μαφια στην Ιταλία, όπου πάλι το κράτος το καλύπτει μια... Ναι, αλλά μαφία είναι η ίδια η πολιτική τάξη εδώ. Ναι. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό μετακυλείεται. Γιατί ο κάθε υπάλληλο να μην φτιάξει και αυτό σε έναν μικρό θύλακα θα θυμάστε που ήταν αλήθεια δεν λεγότανε στα ψέματα ναι. ότι ε, εάν ήθελε κανείς να πάρει επιδότηση ή να περάσει ένα πρόγραμμα οτιδήποτε από ένα υπουργείο θα έπρεπε να απευθυνθεί στον καψιμιτζή σε αυτόν που είχε το καφενείο δηλαδή διότι τους ήξερε όλους και περνούσε τα μηνύματα αλλά έπαιρνε και προμήθεια ναι, δεν το αυτό. Βεβαίως, βεβαίως, αφού ήταν πασίγνωστο εμένα μου το λέγανε για, τη, για το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Λέει ο περίφημος τάδε, δώσ' του λέει τόσο της 100 και κάνει τη δουλειά σου. Με προμήθεια βέβαια, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό ήταν διάχυτο, αλλά και τώρα το ίδιο γίνεται. Για δείτε τις επιδοτήσεις στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, που το ίδιο κοπάδι μετακινείται καθημερινά, με τη συνενοχή και την επίβλεψη του νομάρχη, του δήμαρχου τώρα, ε, του βουλευτή και των άλλων παραγόντων ε, σε άλλη στάνη για να καταγραφεί δεύτερη, τρίτη και δέκατη φορά. Μετέβαλαν την οικονομία σε παράσητο, ε, ευδοκίμησαν μόνο όσοι είσαν εργολάβοι και είχαν ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με το κράτος, Οποιαδήποτε βιομηχανία ή δραστηριότητα ήθελε να είναι αυτόνομη από το κράτος και να κάνει τη δουλειά της, ε, ήταν ένοχη καπιταλισμού. Ναι. Και επομένως κατά δικαστέα. Δεν κλείσανε μεγάλες βιομηχανίες, αυτό έχει μια μεγάλη παράδοση, ξέρετε. Η, η αστική τάξη στην περίοδο της τουρκοκρατίας mm -hmm. ήταν όχι εθνική με την έννοια της ανάπτυξης της μέσα σε ένα κράτος όπως έγινε η Δυτικοευρωπαϊκή μέχρι τη δεκαετία του 80, αλλά ήταν οικουμενική, με πολύ εθνικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και βλέπουμε τις μεγάλες ευεργεσίε. Αυτή η αστική τάξη λοιπόν, όχι μόνο κατασυκοφαντήθηκε, αλλά δεν έγινε και ποτέ δεκτή στον ελληνικό κράτος, την κατέστρεψε. Αν θέλετε να δείτε ποιο είναι το δείγμα αυτής της αστικής τάξης, και ποιος ήταν ο ρόλος της εκείνη την εποχή, δεν έχετε παρά να δείτε τι είναι σήμερα ο ελληνικός εφοπλισμός. Ναι. Είναι το μόνο κατάλοιπο αυτής της αστικής τάξης, που ακριβώς διεσώθει επειδή διέφυγε από τα ελληνικά σύνορα. Δεν την κατέστρεψαν, δεν μπόρεσαν να την καταστρέψουν. Τώρα θα το καταφέρουν, διότι τη διώχνουν εντελώς. Αλλά ποιο είναι το ερώτημα όμως εδώ ότι το ίδιο έπραξαν και στο εσωτερικό. Κατήργησαν τα πάντα τα οποία θα μπορούσαν να του δημιουργήσουν αντιστάσεις ιστορικά. Να. Εάν εξετάσετε το, τη μεγέθυνση του νεοελληνικού κράτους, θα πείτε, μα από ένα μικρό κράτος της Πελοποννήσου έγινε η σημερινή Ελλάδα. Να. Αυτό είναι ψευδές όμως. Εάν εξετάσετε από την αντίστροφη, τι ήταν ο ελληνισμός μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Και πού κατέληξε σήμερα, και σε ποσότητα και σε δύναμη, θα πείτε, μα είναι δυνατόν να έγινε τέτοια καταστροφή. Είναι αυτή η καταστροφή που διαχειρώσει της πολιτικής τάξης, δηλαδή ενός πολιτικού συστήματος, γιατί δεν είναι θέμα προσώπων, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο, ε, καλή γιατί είναι αναντίστοιχο προς την κοινωνία, είναι τριτοκοσμικό mm -hmm. είναι καλό για τη Γαλλία, τη Γερμανία ακόμη αλλά δεν είναι καλό για την Ελλάδα διότι η πολιτική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει στην ιδιώτευση που του επιβάλλει το σύστημα αυτό ε, στην Γερμανία δεν διανοείται κανείς να παρέμβει, ναι. εάν απολυθεί. Στην Ελλάδα στοχοποιεί πολιτικά. Στην Ελλάδα το κατεβάλλει στο δρόμο. Ακριβώς. Ναι. Η πολιτική αυτή ανάπτυξη λοιπόν επιβάλλει συλλογικότητα θεσμική και όχι μαζική στο δρόμο. Τι κάμανε λοιπόν η πολιτική όταν πήγαινε ο πολίτης προσωποποιούσε τη σχέση του και αντί να κάνει δημόσιες πολιτικές για να αναπτυχθεί η χώρα και να βρει δουλειά ο πολίτης, τον διόριζε. Ναι. Μετά του έδινε επιδοτήσεις. Όσο Μετά... μπορούσε, όσο το κράτο ήταν εμπεσταγωγικό ισχυρό. Ακριβώς. Ναι. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα καλεί αυτού που είναι κοινία πατεώνες ή είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν ως κοινία πατεώνες, αλλά δεν καλεί αυτού οι οποίοι θα λειτουργούσαν. Με όρους δημοσίου συμφέροντος. Ε, προσέξτε αυτούς που κυβερνάνε. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Ε, μη διαρωτηθείτε γιατί δεν κάλεσανε εσάς ας πούμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν σας κάλεσαν όχι γιατί είστε χειρότεροι από αυτούς που έχουν καλέσει να προσφέρουν υπηρεσίες. Ναι. Αλλά γιατί εσείς δεν πήγατε να τους προσφέρετε γίν και είδος σε αυτό που κάνουν. Θα το πω διαφορετικά. Να. Εάν μου πείτε ότι θέλετε να πάτε να γίνετε πολιτικός, να γίνετε στέλεχος κόμματος να, να συμφωνήσουμε μια μέρα να πάμε μπροστά στη Βουλή την ώρα που θα μπαίνουν ή θα βγαίνουν οι βουλευτές και να αρχίζω να σας βρίζω και να σας λέω κλέφτρα πατεώνισα που έκανες εκείνο που έκανες το άλλο 10 τηλεφωνήματα θα δεχθείτε την άλλη μέρα <laughs> Ο, Ωραίο, ωραίο πόλβο αυτό Μα όχι, το λέω ρητορικά για να σας πω ότι το γνωρίζω και μπορώ να το υποστηρίξω με ονόματε πόνημα. <Φοιτητές, Φοιτητές του Παντίου <Φοιτητές> που ήταν μέχρι πολύ βαθιά ως ταμπούνια που λένε στην αυτική ορολογία χωμένοι μέσα στη διαφθορά και στη λαιλασία του Παντίου από την Πριτανία Κόνστα Μεταξόπουλου <Φοιτητές> <Φοιτητές> τους πήραν πολιτική στη συνέχεια και τους ανέδειξαν σε στελέχη Μάλιστα. και πολιτικοί που πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι άμεμπτοι και ανώτεροι αυτών των καταστάσεων mm -hmm. πως λέγεται ένας μου του Πασόκ mm -hmm. επήρε τον μεγαλύτερο απατεώνα του Παντίου έναν Νικολάου τον οποίο εγώ του έλεγα τότε Πότε θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει για να σωθεί η χώρα, μην και την υποβάλλει σε πολιτικό έλεγχο, ο ίδιος. Mm -hmm. Τέτοιες απάτες. Αντιλαμβάνεστε, επομένως, το γιατί της χρυσή Αυγής είναι η έκφραση μιας απόγνωσης της κοινωνίας. Mm -hmm. Και η οποία συνεχίζει αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω... Αν η, η διακύριση μέσα τώρα του, με, του μεταναστευτικού και του προσφυγικού και μάλλον η αδυναμία διαχείρισης των προσφυγικών δωών που έρχονται έχει, θα αυξήσει το ποσοστό της χρήσης αυγή τελικά. Αν υπάρχει φόβος για το τι επικείται και αυτό θα ενδυναμώσει τη χρυσή αυγή. Ε, θα σας πω αδιαφιλονίκως ναι. ναι. Αλλά τι διασώζει αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Το γεγονός ότι η κρίση δεν κρατάει τους μετανάστες μέσα στη χώρα. Να. Τους, στέλνει, τους χρη, χρησιμοποιούν τη χώρα ως διάβλο διακίνηση Στο μέτρο που η Βόρεια Ευρώπη, η Γερμανία δεν λέει θα στείλω αεροπλάνα στην ΚΟ να τους παραλάβω ή θα τους φορτώσω σε ένα καράβι να τους φέρω, mm -hmm. αλλά τους ρίχνουν βορρά στην παραοικονομία της διακίνησης. Ε, η, η Ελλάδα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός ναι, ως διάβλος καλύτερο, καλύτερο. εάν όλοι αυτοί εάν δεν ήμασταν στην κρίση και πολλοί οι όλοι αυτοί έμεναν στην Ελλάδα θεωρούνταν τελικός προορισμός πιστέψτε με ότι η χρυσή αυγή αυτή τη στιγμή θα είχε ξεσηκώσει τον κόσμο γιατί αυτό που γίνεται στην πλατεία Αττικής mm -hmm. αυτό που γίνεται στην κόστη Λέσβο θα γινόταν σε όλη την Ελλάδα ε, Ξέρετε ποιοι όταν έκλεισε η αμιγδαλέζα ναι. ήταν ένα μεγάλο σύνθημα πρόσκλησης στην Ασία. Mm -hmm. ε, υπήρχαν περί τα 2,5 εκατομμύρια Σύρι και Ιρακινοί κυρίως ως αποτέλεσμα του εμφυλίου που ήταν σε κέντρα της Τουρκίας. Κέντρα φιλοξενίας κράτης όπως θέλετε πέστετα. Αυτούς άνοιξαν τις πύλες και τους έστειλαν εδώ. Και μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι από τη Συρία mm -hmm. και τις άλλες χώρες. Δόθηκε το σύνθημα ε, και δόθηκε το σύνθημα διότι αυτή η κυρία Τασία η οποία έχει ένα βλέμμα ευδαίμονος ανθρώπου όταν αισθάνεται ότι καταστρέφει τα πράγματα mm -hmm. ε, είναι ένα άτομο το οποίο έχει γνωστή Είχα ρωτήσει κάποτε σε τηλεοπτική εκπομπή μα που τη βρήκαν γιατί γνώριζα το ποιόν της πριν ναι. λέω που τη βρήκαν στο κλίν και απεδείχθη ότι την βρήκαν εκεί που την θεωρούσε ως πνευματική μαμά του όπως και τον κύριο Φλαμπουράρη που τώρα απεδείχθη ότι ήταν ένα παράσιτο ε, που κατοικοέδρευε ζωταν κάτω από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που δούλευαν με το δημόσιο και ήταν διαμεσολαβητής κυρίως για να παίρνουν αυτές τα έργα και αυτός μετά τις προμήθειε. έτσι λοιπόν, αυτό το κύκλωμα λοιπόν είναι ο στενός πυρήνας της εξουσίας αυτή τη στιγμή του ηγέτη λοιπόν δώσανε το σύνθημα και ήρθαν μαζικά το ζήτημα βεβαίως δεν είναι να απαγορεύσεις την οικονομική μετανάστευση γιατί και να θέλεις δεν μπορείς yeah. αλλά όταν τους καλείς και τους και φιλαρμονική για να τους υποδεχθείς όταν έρχεται ο διακινητής δουλέμπορος και τους φέρνει και αποχωρεί και δεν τους συλλαμβάνει, τώρα ξεκίνησαν με την υπηρεσιακή κυβέρνηση προηγουμένως, δεν συνελάμβαναν ποτέ τους διακινητές. Περίπου, δηλαδή, ό,τι κάνανε οι διακινητές έκανε και η ελληνική κυβέρνηση. Το μόνο είναι, η διαφορά είναι ότι οι διακινητές πληρώνονταν για αυτό που έκαναν, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν πληρώνεται. Είναι δωρεάν τα βατζής δηλαδή. Λοιπόν, η, η διακίνηση των οικονομικών μεταναστών και η συγκέντρωσή τους σε μια χώρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας. Αυτό αναιρεί την έννοια της αριστεράς το να αντιμετωπίζεις την μετανάστευση ως φιλανθρωπία. Διότι εάν θέλεις να μιλήσεις με όρους ταξικούς, μαρξικούς, αυτό που οφείλεις να κάνεις είναι να πας εκεί που παράγεται το κοινωνικό πρόβλημα, που ο καπιταλισμός παράγει το κοινωνικό πρόβλημα και να κάνεις εκεί τον αγώνα σου. Όχι να εκτονώνεις εκεί την περιοχή υποδεχόμενος εδώ και μεταβάλλοντας τη χώρα όλων αυτών που εκεί απορρίπτονται και μπαίνουν στο περιθώριο από τον καπιταλισμό ε, για να μεταβάλεις τη χώρα σου σε του παγκόσμιου καπιταλισμού. Γιατί αυτό έχει και άλλε Η οικονομική μετανάστευση δεν είναι μια απλή υπόθεση φιλανθρωπίας διότι παράγεται από την ριζική αναδιάρθρωση των σχέσεων παραγωγής και από τις συγκρούσεις που δημιουργεί το πολιτικό και οικονομικό σύστημα στην παγκοσμιότητα. Αν λοιπόν δεν το αντιμετωπίζεις εκεί που πρέπει με πολιτικές παραμονής στις χώρες αυτές αλλά τους καλείς να έρθουν εδώ διότι τους δηλώνει χριστιανικά ότι είσαι φιλάνθρωπος mm -hmm. δεν είναι κορόιδα να μην έρθουν εκεί εισπράττουν μισό ευρώ την ημέρα για να κάνουν 15 ώρες εργασίας εδώ αν βγουν στο φανάρι θα βγάλουν πολλαπλάσια χωρίς να εργαστούν είναι πολύ φυσικό αυτό αλλά για να δούμε τις συνέπειες τι σημαίνει να μην έχεις πολιτική σταθεροποίησης στα σύνορα για να έρχεται ομαλά η αύξηση των ροών να γίνονται ομαλά οι ροές της οικονομικής μετανάστευσης τι σημαίνει να μην έχεις πολιτική ενσωμάτωση στη χώρα αυτών των ανθρώπων που μένουν εδώ uh -huh. τους κάνουν εχθρούς της χώρας δημιουργούν μια κοινωνία δεύτερη μέσα στην κοινωνία που σημαίνει διαρριγνή την κοινωνική συνοχή και σε 10-20 χρόνια θα έχεις δύο χώρες Δύο κοινωνίες μέσα στη χώρα που θα παλεύουν η μία με όρους εμφυλίου εναντίον της άλλης. Το έχουμε προηγηθεί άλλωστε αυτό. Ναι, θέλω να πω Ά. ακριβώς ότι το φιλάνθρωπο μέρος έχει και άλλες διαστάσεις και επομένω ε, η μεν πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτό που έκανε ήταν ότι καν και η Αυστραλία και άλλες χώρες δηλαδή να δημιουργεί συνθήκες αρνητικής υποδοχής ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά αλλά χωρίς να υπάρχει δεύτερη πολιτική σκέψη για το τι κάνει με αυτού που βρίσκονται μέσα αλλά η, η, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνο που έκανε ήταν να ανοίξει τα σύνορα να τους καλέσει και να πανηγυρίζει κιόλας χωρίς να έχει αντίστοιχες πολιτικές όπως απεδείχθη λοιπόν μας σώζει αυτή τη στιγμή και δεν ε, δεν, δεν διάπησης πιστώνεται, διάπησης, πιστώνεται διάπησης, ακριβώς, διάπησης. δεν χρεώνεται στις πολιτικές αυτές και επομένως δεν πιστώνεται στη σκέψη της κοινωνίας ως εχθρός και απειλή για αυτήν mm -hmm. το γεγονός ότι αυτοί θέλουν να φύγουν και να μην παραμείνουν εδώ. Διαφορετικά θα είχαμε αυτή τη στιγμή μεγάλη έκρηξη. Δεν είμαστε Ιταλία για να πούμε ότι η Ιταλία είναι 60-70 εκατομμύρια και δέχεται 500.000 και τι τρέχει δεν φαίνονται μέσα στο χώρο της Ιταλίας είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια και αν είμαστε τόσοι πια ο χώρος είναι περιορισμένος και φαίνονται αυτοί είναι πολύ για τα 10 εκατομμύρια είναι ελάχιστοι για τα 80 της Γερμανίας ή για τα 60-70 της Ιταλίας Αυτή τη διαφορά δεν μπορούν να τη δουν και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μας σώζει λοιπόν το γεγονός ότι δεν έχουμε συσσόρευση εντός της χώρας όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών που μαζικά προσεκλήθησαν για να έρθουν εδώ πέρα. Ε, θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω και πώς κρίνετε και τον αποκλεισμό από το debate της Βυσικής Αυγής. Με τον ίδιο τρόπο που... Ναι. Αξιολογώ και την παραπομπή της στη δικαιοσύνη Αντί να την αντιμετωπίσουν πολιτικά Με άλλα λόγια να διορθωθούν οι ίδιοι Και να αλλάξουν την πορεία της χώρας Υπερβαίνοντας τον παλαιοκομματικό εαυτό τους ναι. Αυτό που κάνουν είναι να την αποκλείουν Κατά παράβαση του νόμου βέβαια και του συντάγματος Διότι τι δηλώνει ο αποκλεισμός ότι δεν έχουν επιχείρημα δεν είναι ότι είναι τραμπούκι αυτοί ναι, γιατί ο άλλος ταγός έχει δώσει το και okay, η Χρυσή Αυγή σαν κόμμα να δύο, ναι. αφού αναγνωρίζεται ως νόμιμο κόμμα που εκπροσωπεί το τρίτο σε ποσοστό μέγεθος της κοινωνίας δεν σημαίνει ότι αποκλείει τη Χρυσή Αυγή αποκλείει αυτό το ποσοστό των πολιτών από το να έχει λόγο, δηλαδή του κλείνεις το στόμα και ξέρετε σε όποιον κλείνει κανείς το στόμα mm -hmm. κλωτσάει ναι, Παράγει αντισώματα στην κοινωνία. Υπάρχει μια βοβ, βοβή αυτή τη στιγμή εξεγερτική λογική σε πολλά στρώματα της κοινωνίας. Εγώ τα αντιμετωπίζω, τα συναντώ στο ίντερνετ όταν απευθύνονται στις δικές μου παρεμβάσεις. Ναι. Το βλέπω επίσης και αλλού. Με ρωτάνε πώς και εκείνο που θέλουν να ακούσουν δεν είναι να φτιάξουμε ένα κόμμα ή να κατέβω εγώ στην πολιτική που δεν θα γίνει ποτέ ναι. αλλά πως ουσιαστικά θα πάρουν τα όπλα, πως δηλαδή θα τους πω εγώ κάντε γιουρούση στη Βουλή mm -hmm. αυτό βγάζουν από μέσα τους, θυμώ αυτό που τους λείπει γιατί το εξεγερτικό μέρος υπάρχει και ποιο είναι αυτό το γεγονός ότι υφίστανται τις συνέπειες του αδιεξόδου, της εξαθλίωσης και τις αδυναμίες να αντιδράσουν, από τη μια μεριά, και η στοχοποίηση της πολιτικής τάξης από την άλλη. Λείπει το διατάφτα, το πώς και το τι να γίνει αναλλακτικά. Άρα ο ηγέτης που θα εξέφραζε αυτόν τον πολιτικό λόγο, της υπέρβασης αυτού του συστήματος, που επειδή έχει ήδη καταρρεύσει και το κρατάει στην επιφάνεια ο ξένος παράγων όπως μπορείτε να φανταστείτε, ναι. ε, είναι εύκολο να το εκπαραθυρώσει κανείς. Mm -hmm. Είναι πολύ εύκολο, εάν εκφέρει τον λόγον της κοινωνίας, κατεβαίνοντας την πολιτική και όχι αναπαράγοντας τα ίδια φλήναφήματα. Τα ναι. Ε, εγώ δεν έχω καθόλου να σα ρωτήσω γιατί μεγαλύτερο πλήρω. Αν απαντήσετε και σε ερωτήσει δεν σα έπαιρνε δε, δε, βεβαίω αλλά μου ήδη. Σα έδωσα ένα γενικότερο πλαίσιο αν θέλετε μέσα στο οποίο τοποθετείτε αυτή Α, τη στιγμή η Χρυσή Αυγή. Αλλά ε, θέλω να σα πω και το εξή. Ε, για να μπορέσει κανείς να συζητήσει για το αδιέξοδο της χώρας άρα και για αυτό το μόρφωμα τη χρυσή Αυγής πρέπει να έχει κατά του τι είναι αυτό το πολιτικό σύστημα της εποχής μας και όχι τη Ελλάδα για να δούμε σε τι διαφέρει το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας εάν σήμερα σας πω εγώ ότι δεν είμαι υπέρ του καθεστώτος του κοινοβουλευτικού θα μου πείτε και τι θέλεις τη Χρυσή Αυγή το αυταρχικό γιατί, το, γιατί αυτό διότι στην παγκόσμια σκηνή υπάρχει ένα μόνο πολιτικό σύστημα και η εκφυλιστική εκδοχή του που είναι το αυταρχικό καθεστώς. Ναι. Ε, τι είναι λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα που είναι μοναδικό στον κόσμο. Το λένε δημοκρατία, το λένε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, το λένε πολλά. Και εδώ οι θεσιθήρες συνάδελφοί μου έχουν παίξει τεράστιο ρόλο ναι. Έτσι, στο να νομιμοποιούν αυτό το πολιτικό σύστημα ως δημοκρατικό. Ξέρετε, εάν θα ήταν αντιπροσωπευτικό δεν θα ήταν δημοκρατικό. Αλλά διατείνονται ότι είναι και δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να ναι, το ναι, πούμε ναι, απλά. Ναι, ακούγεται αυτό, κυρίως στην κοινωνία των πολιτών όμως, ότι δεν Ναι, ακούγεται, πίσω, ακούγεται γιατί ε, έχει γίνει μια στατιστική από το 2000 και πριν, που δεν είχα παρέμβει στα επιστημονικά πράγματα στην Ελλάδα και μετά, πως άλλαξε όλος αυτός ο προβληματισμός, επειδή ακριβώς μπήκε το ίντερνετ και μπήκαν τα γραπτά μου και ο λόγο μου. Ναι. Αλλά εάν καθίσετε να δείτε το σύνολο τη διανόηση, δεν θα βρείτε σε κανέναν ναι. την αμφισβήτηση ότι το πολιτικό αυτό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε αντιπροσώπευση ούτε τίποτα από όλα αυτά. Uh -huh. ε, τι είναι. Κοιτάξτε, είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι εάν φτιάξουμε μια. Τυπολογία των πολιτικών συστημάτων, mm -hmm. ένα, μια εκλόγημη μοναρχία, όχι κληρονομική όπως είναι ο βασιλιάς, αλλά εκλόγιμη, mm -hmm. ε, η οποία έχει πολύ ισχυρή ολιγαρχική θεμελίωση. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει ό,τι θέλει. Δεν, διορι... δε δεν, δεν διορίζει και, και, και πάβει και τους υπουργούς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Mm -hmm. Έτσι. Ε, αυτό ο Αριστοτέλης το λέει μοναρχία εκλόγιμη. Ναι. Δια χρειάζεται να το ανακαλύψω εγώ. Ε, η κοινωνία τι ρόλο παίζει. Είναι ένας ιδιώτης. Δεν συγκροτεί σώμα. Αν η κοινωνία διαφωνεί θα κατέβει στο σύνταγμα, θα γυρίσει πίσω. Αυτό είναι αθέσμητη λειτουργία. Δηλαδή εάν εσείς θέλετε να κάνετε κάτι και ο εργοδότης σας δεν σας το επιτρέπει, του χτυπάτε την πόρτα και του λέτε το θέλω Θα σας πει αυτό σε απολύο ναι. Το ίδιο κάνει η κοινωνία Κατεβαίνει στο Σύνταγμα, διαμαρτύρεται και μετά γυρνάει πίσω Και ακούει ότι ο Πρωθυπουργός ή η Βουλή ή όποιος αποφάσισε διαφορετικά ναι. Είναι ιδιώτιση η κοινωνία, δεν συγκροτεί σώμα mm -hmm. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί αλλά δεν είναι, δεν λέει. Δεν, δεν... Δεν είναι μέσα στην πολιτική διαδικασία για να γίνει αντιπροσωπευτικό ένα σύστημα πρέπει να δημιουργηθεί σχέση εντολέα εντολοδόχου. Mm -hmm. Να μην τα έχει όλα δηλαδή, ο κάτοχος της πολιτικής εξουσίας, αλλά να είναι εντολοδόχος εντολών που του δίνει κάποιος άλλος. Mm -hmm. Εάν παραδείγματος χάρη εγώ απευθυντώ σε σας και σας πω είμαστε μια καλή παρέα, ε, πίνουμε τον καφέ μας, θέλω να καπνίσω. Mm -hmm. ναι και βαριέμαι να πάω στο περίπτωρο δεν πετάγεσαι μέχρι εκεί να μου πάρεις τσιγάρα mm -hmm. ποιος θα κανονίσει τη τσιγάρα θέλω εκείνη τη στιγμή συγκροτείται μια σχέση εντολέα εντολοδόχου mm -hmm. τι λέω εγώ πήγε να μου πάρεις τσιγάρα ή θα μου πάρεις την τάδε μάρκα τσιγάρων τάδε μάρκα, ναι. μπράβο εάν σας δώσω ένα εικοσάρικο και τα τσιγάρα κάνουν 5 ευρώ δεν θα πρέπει να μου δώσετε τα ρέστα Φυσικά. εάν αλλάξω γνώμη καθώς πηγαίνετε και σα πω όχι, άλλαξα, γνώμη, δεν θέλω να καπνισοφέρε μου πίσω τα λεφτά, έλα πίσω. Μπορείτε εσεί να πείτε, έτσι θέλω, θα πάω, θα πάω και από τη στιγμή που μου το έδωσε, στη, μου έδωσε την εντολή. Όχι. Yeah. Τι υπάρχει στο πολιτικό σύστημα από όλα αυτά για να υπάρχει, αντι, για να υπάρχει αντιπροσώπευση. Σχέση εντολέα εντολοδόχου. Yeah. Απολύτως τίποτε. Ο, ο ψηφοφόρος που ψηφίζει στις εκλογές, στις 20 του μηνός του 2015, yeah. Σεπτέμβριο, σε λίγες μέρες τι θα κάνει Ότι θα ρίξει πέτομαι. θα ρίξει ένα χαρτάκι ναι. που θα επιλέγει αυτούς που ήδη του υπέβαλαν οι μηχανισμοί ανάμεσα στο Μαϊμαράκι και στο Τζίπρα ή σε κάποιους άλλους αυτό δεν λέγεται εκλογή λέγεται διατησία διατητεύει μεταξύ των μονομάχων ε, Πότε θα άρχιζε όμως η εντολιακή σχέση απ' την επομένη όταν θα δημιουργηθεί η κυβέρνηση τι δυνατότητα παρέμβασης για να του καθορίσει το πλαίσιο του πολιτεύεσθε την ανάκληση την υπαγωγή στη δικαιοσύνη οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιδιότητα του εντολέα έχει ο πολίτης καμία πήγαινε λέει να διαδηλώσεις με άλλα λόγια πρόκειται για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο καταχράτε τα πάντα θα μου πείτε το ίδιο είναι στην Ευρώπη γιατί εδώ δεν πάει καλά και εκεί πηγαίνει ιστορικά όχι τώρα με την κρίση προσέξτε δεν θα πιάσουμε την αιτία γιατί οφείλεται σε αυτή την αναντιστοιχία που είπαμε μεταξύ μιας κοινωνίας πολιτικά αναπτυγμένης τυρονομιά πολιτικής ανάπτυξη. δεν προέρχεται από τη θεουδαρχία και ενός πολιτικού συστήματος που είναι στα μέτρα της τριτοκοσμικό αλλά Ποιο είναι το άλλα, ότι στις άλλες χώρες υπάρχει μια ενδιάμεση κοινωνική ομάδα που λέγεται αστική τάξη, ναι. η οποία ελέγχει, επηρεάζει και επιβάλλει πολιτικές αθέσμητες, αλλά αθέσμητα, αλλά επιβάλλει πολιτικές ολιγαρχίας. Uh -huh. Οι πολιτικές αυτές ολιγαρχίας έχουν και ένα άλλο στοιχείο μέσα τους. Δεν σκέφτονται πόσα ωφέλη θα έχει ο βιομήχανος αλλά ή ο τραπεζίτης. Σκέφτονται και πώς θα διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή. Η ευημερία δηλαδή της κοινωνίας ώστε να είναι ικανοποιημένη να παίρνει ένα μερίδιο και το ουσιώδες να το παίρνει ο αστός. Στην Ελλάδα Ούτε αυτό επετράπει να υπάρξει. Με αποτέλεσμα οι πολιτικές, μάλλον το κόμμα που κυβερνάει, να είναι ένα κόμμα όχι διαμεσολάβησης και άσκησης πολιτικών, πολιτικών έστω ταξικά οιορθετημένων, αλλά προς την κατεύθυνση του συνόλου, αλλά ένα κόμμα ε, λαϊλασίας, νομής, χρησιμοποιούν την, το κράτος ως λάθυρο, και δεν επιτρέπουν να δημιουργηθούν ενδιάμεσα σώματα ή η κοινωνία η ίδια να έχει αρμοδιότητα για να ελέγχει και να επιβάλλει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος. Κατακαιρματίζουν λοιπόν την κοινωνία, ασκούν τις επιμέρους πολιτικές, δημιουργούν αλλεπάλληλους θύλακες, κύκλους διαφθοράς και διαπλοκής που αναπαράγουν τον εαυτό τους και κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και ο κύριος Φλαμπουράρης το Μάιο μήνα υπέγραψε αλλά δεν ήξερε η εταιρεία του yeah. με τον κύριο Πατούλη, που προέρχεται από τη, τους, ε, την αναρχική yeah. αριστερά, ε, αλλά που ανένυψε και ορίμασε η σκέψη του και τώρα εξυπηρετεί τι διάφορες πολιτικές καταστάσεις για να υποστηρίζεται σε αυτή τη θέση. Βλέπετε δηλαδή το στοιχείο της διαπλοκής. Βγαίνει για να προσποιηθεί ότι δεν είναι στη διοίκηση της εταιρείας του, αλλά παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Παρτούλη και του λέει κάντο το τώρα εκεί πέρα να πάρουμε τα 4 εκατομμύρια». Πολύ απλά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δείχνει ακριβώς ότι οι μεγάλες οικονομικές οικογένειες στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλοι βιομήχανοι. Είναι όσοι λειτουργούν ως συγκατανευσυφάγη. Είναι ένας ωραίος όρος από την αρχαιότητα. Mm -hmm. Δηλαδή, άνθρωποι που συναγελάζονται με τους φορείς της εξουσία και κάνουν δουλειές που βέβαια οι υπογραφές υποκρύπτουν κάτω διαφθορά. Οι Μπομπολέοι, οι Λαμπράκηδες, που είναι κενονή των άλλων που δεν έχουν ισχυρά θεμέλια επιρροής μέσα στο πολιτικό προσωπικό, από τους βιομηχάνους κλπ. Καταλαβατε. Ναι. Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι μια ολιγαρχία, η οποία είναι σε εκφυλισμένη εκδοχή στην Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε εδώ να υπερβούμε την κρίση. Γιατί η αιτία της κρίσης είναι το πολιτικό σύστημα και άρα το πολιτικό προσωπικό και όχι μία τράπεζα, ο τραπεζικός τομέας ή κάτι άλλο όπως ήταν στην Αμερική, στην Ιρλανδία κλπ. Ναι, που και το θέμα, ναι.